Φίλες και φίλοι του Εξλίμπρης, γεια σας. Πέρασαν περίπου δύο εβδομάδες από όταν σας ανακοίνωσα ότι θα σταματήσουμε τις ζωντανές εκπομπές που μας φιλοξενούσε στο ε, Radio Music Heaven και σας υποσχέθηκα ότι θα κάνω ό,τι μπορώ για να κρατήσουμε ε, μια επαφή και έτσι σιγά σιγά προσπαθώ να προσπαθήσω να κάνω μια σειρά από αυτό που λέμε συνήθως uh, podcast. Uh, στην ουσία μια προηγούμενη ε, ομιλία ε, κείμενο δεν θα έχει το στοιχείο ε, αλλά παρόλα αυτά εγώ και που θα το δημοσιεύω θα ήθελα να έχω τα σχολιά σας και τις ιδέες σας. Πιστεύω σιγά-σιγά θα το τελειοποιήσω και θα έχω να παρουσιάσω ένα καλό αποτέλεσμα για όλους τους φίλους του Xlibris και για τους τακτικούς ακροατές αυτά τα χρόνια που μας τιμήσαμε με την παρουσία τους στο Radio Music Heaven. Έτσι λοιπόν, αυτό είναι η πρώτη απόπειρα και δεν θα είναι τόσο διαφορετικά τα πράγματα. Θα μιλάμε για τα αγαπημένα μας θέματα, για τα βιβλία, για τα θέματα που απασχολούν του αναγνώστες, λίγο μουσική και εντάξει, θα δούμε πώς θα πηγαίνει. άλλε φορές θα έχω να πω περισσότερα, άλλε φορές λιγότερα. Και έτσι θα ε, είναι σιγά σιγά πιστεύω και με την εμπειρία θα βρείτε και εσείς ένα μέσο που θα μπορείτε με την άνεση σας να το ακούτε, να το έχετε μαζί σας και να ενδεχομένως να σας αρέσει κιόλας <ΣΣ> γιατί όχι. Εν πάση περιπτώσει θα μιλήσουμε σήμερα για δύο-τρία πραγματάκια, όχι πολλά είπαμε δοκιμαστικό το σημερινό και να ξεκινήσουμε με ε, το νέο, να το πω έτσι, της εβδομάδας ε, το οποίο ε, ήταν μόνο της προηγούμενης εβδομάδας, ήταν τι άλλο, ο θάνατος δύο πολύ σπουδαίων μορφών του βιβλίου, δύο, δύο σπουδαίων συγγραφέων, του έκο και της Χάρπερ Λί. Βέβαια, πέραν του γεγονότος ότι και οι δύο ε, ήταν διάσημοι συγγραφείς για τα έργα τους, ε, δεν θα μπορούσαν να ε, ε, κατά τα άλλα, διαφέρουν συγνώμη, πάρα ε, μα πάρα πολύ ε, να, ε, σε κάθε περίπτωση δεν θέλω να υποτιμήσω κανένα από τους δύο το έργο και των δύο προσωπικά θεωρώ ότι ήταν αξιολογότατο και δικαίως ε, ήταν αναγνωρισμένε μορφές της ε, λογοτεχνίας για διαφορετικούς Λόγους ο, ο καθένας ε, και με τους α, δύο είχαμε ασχοληθεί, κυρίως βέβαια είχαμε ασχοληθεί δεν και πιο πρόσφατα ε, με τη Χάρπερλή, λίγα, λίγα πράγματα είχαμε πει για τον Ομπερτο Έκου τον ε, μεγάλο Ιταλό α, λογοτέχνη, αλλά όχι τον ειδικό τον Ομπερτο Έκου αν πω μόνο λογοτέχνη Εγώ θα το νομήσω θα το πω ε, διανοούμενο. Ε, ήταν, πιστεύω, μόνο έτσι μπορούμε να προσεγγίσουμε, αν θέλετε, να α, πούμε τα πράγματα με το όνομά τους. Εν πάση περιπτώσει ε, και είναι... Ε, πολύ έγιναν και τα σχετικά αστεία, γιατί το 2016 είναι η λίστα των διασύμων που πέθανε όσο πάει και μεγαλώνει. Αλλά εν πάση την ίδια εβδομάδα δύο ε, μορφές της σύγχρονης λογοτεχνίας. Ε, ήταν λίγο, κάπως, α, μαζί, <coughs> κάπως α, μας φάνηκε φοβαρή από ό,τι συνήθως είναι κάνουμε όμως, ε, έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Και να πούμε λίγα πράγματα. Ο Μπέρτο ήταν Ιταλός, έτσι. Α, όπως είπαμε, το 32 γεννηθή. Εντάξει, α, πλήρες ημερών θα, θα λέγαμε. Α, και δεν ήταν όπως είπα μόνος συγγραφέας είχε ασχοληθεί με τη συγγραφή πανεπιστημιακός καθηγητής στη φιλοσοφία μάλιστα ε, κριτικός συγγραφέας και κριτικός ε. γι' αυτό κάτι σχολιάζουν στο facebook γενικά για την κριτική για τους συγγραφείς και, αλλά περισσότερο ο κόσμος τον ξέρει ε, από τα ε, βιβλία του ε, μάλλον ο περισσότερος κόσμος, ναι, έχει ακούσει τα βιβλία του, βιβάλλω πως θα έχουν διαβάσει, όλοι όμως ε, τον ξέρουν από το βιβλίο του που έγινε ταινία και πολύ καλή ταινία, το όνομα του Ρόδουμου. Απ' ε, τα οποία και τα πιο προστά θα μου να την αποβλία του Ομπερτοέκο. Σε περιπτώσει, το όνομα του Ρόδου η ταινία αυτή τον έκανε γνωστό τη σπάση, θα λέγαμε. Ε, βέβαια, έχω διαβάσει και άλλα βιβλία του και θα ε, σα πω τη γνώμη μου ε, για αυτά, γιατί δεν έχουμε πει ε, αναλυτικά. Αλλά θα ήταν. Ε, ο, όπως και να το δει κανεί, ακόμα και αν δεν έχει διαβάσει τα βιβλία του δεν μπορεί να θυμάσει την έφεσή ε, ε, ε, ε, του προς τη φιλοσοφία, τη λογοτεχνία τη δουλειά Η φιλοσοφία φαίνεται και μέσα στο βιβλίο του Θέλω ε, να σου πω είναι πολύ βρευμένος πολύ γραφότατο ε, ήταν συνολή, ε, με βαθιά Μόρφωση. φανταστείτε ότι γνώριζε και αρχαία ελληνικά και λατινικά και τα γνώριζε σε υψηλό επίπεδο έτσι γι' αυτό το αναφέρω μπορείς να γράψει και να, ε, και να διαβάσει με άνεση και α, μία, κάπου διάβασα μάλιστα αυτό που έλεγα πριν ότι ε, είχε ασχοληθεί με όλες τις πτυχές της α, εγγραφής ε, κάπου διώσει ότι του, του είχαν κολλήσει στα ατυλικά το παρατσουκλή του τον γράφο ε, Παντογράφο θα λέγαμε στα ελληνικά ε, ναι, ολογράφος, όχι παντογράφο, ναι, ακόμα καλύτερα ε, Είχε, είχε βαθιά και πολιτική σκέψη, ε, αλλά δεν θα κρίνουμε εδώ τις πολιτικές του απόψεις, δεν είναι γι' αυτό. Άλλωστε, πως είπαμε, σε, ε, ε, προσέξτε, λεωπολιτικές Κομματικές, από του ανθρώπου που ποτέ δεν εντάχθηκε σε κόμματα έτσι, άρθρωνε πολιτικό λόγο. Και στον πολιτικό λόγο και στην πολιτική φιλοσοφία και στην πολιτική σκέψη μπορούμε να μιλήσουμε σοβαρά και με επιχειρήματα. Ε, όταν μπλέκονται τα κόμματα μέσα, κάθε σοβαρότητα θα φεύγει από το παράθυρο. Αυτό θα μου επιτρέψετε. Αυτή είναι η απόψη μου γενικά για τα κόμματα έτσι. Δεν συμπαθώ κανένα ιδιαίτερα. Εν πάση περιπτώσει, να δούμε λίγο από το, το όνομα του Ρόδου, η γνωστή ταινία, ε, άλλα πολύ γνωστά βιβλία του, το, το Κρεμμέστο Φουκό, το νησί της προηγούμενης μέρας, ο Μποντολίνο, ε, η μυστηριώδης ε, φλόγα της Βασίλισσας Λοάννα, το Κημητήριο της Πράγας έτσι, και το Φίλο 0, το τελευταίο του που βγήκε το 2015 το... Κημητήριο το κημητήριο τα πιο γνωστά σε μας, στα καθημάς από ό,τι έχω συζητήσει με άλλους μπλίωφους, καλά το όνομα του ράδου, το μπάο και το κημητήριο της Πράγας είναι αυτά που είναι πιο γνωστά στο δικό μας γνωστικό κοινό ε, έχω Έχω διαβάσει το «ΕΣΥΣ» της προηγούμενης το «Ποντολίνο» και το «Κοιμητήριο της Πράγας» και κάποια άλλα δοκίμια του κατά καιρούς, αλλά στα μυθιστορήματα αυτά, το όνομα του «Ρόδου» παραδόξως δεν το διάβαζα, ξέρετε, είναι αυτό που λέω στην ταινία, ξέρεις την πλοκή κτλ. Μετά πήγαινε στα υπόψη, στα υπόψει, εδώ, εδώ στο πανωράφι είναι και με κοιτάει, μαζί με τα λαβεία του... Ε, το έχω, μαζί με και το κρεμαστό και είναι περιμένει και αυτό τη σειρά του. Ε, και φυσικά και το κημητήριο της Πράγας ε, είχα διαβάσει. Πρέπει να έχετε δει και την κριτική μου στο Goodreads, ώστε να έχετε μπορείτε να την δείτε. Ε, δεν θυμάμαι, όχι στην εκπομπή, δεν θυμάμαι, μάλλον όχι, όχι, είχαμε μιλήσει και σε κάποια εκπομπή γι' αυτό. Σε περιπτώσει, ε, δεν θα σταθώ σε καθένα ξεχωριστά, θα σταθώ σε ένα γενικό που το συζητούσαμε λίγο και στο Goodreads. Ε, είναι δύσκολο εκό. Στα περισσότερα βιβλία του ε, θέλει προσπάθεια και επιμονή από τον γνώστη για να αρχίσει να καταλαβαίνει τι γίνεται. Ε, ε, και πραγματικά περνάς το πρώτο μέρος του βιβλίου του το, το, το, το, το, προσπαθώντας να καταλάβεις τι ακριβώς ε, γίνεται. Ε, όταν όμως μπει στο κλίμα του βιβλίου, της αποχής περιγράφητων, των ηρών, φύζει και ε, αποκτά μεγάλο ενδιαφέρον η ιστορία. Αυτό όμω δεν σημαίνει πως η γραφή του δεν λέει μια ενδιαφέρονση ιστορία συνήθως. Έκω, αλλά με κουραστική, θα μου επιτρέψετε ε, να πω γραφή, ε, πολύ συχνά, ε, ε, εκείνο, και εκείνο που δεν μου αρέσει, όχι μόνο στον σε όσου το κάνω αυτό, είναι όταν αρχίζει ο ήρωας ή ο χαρακτήρα με το οποίο τη στιγμή ο συγγραφέα, ε, όταν αρχίζει να χάνεται σε εισαγωγικά στι εσωτερικέ του σκέψει, που ενίοτε αγγίζουν και τα όρια του παραλυρήματο ε, και κάπου αρχίζει και τραβάει, τραβάει, και αρχίζει και ε, χάνεσαι κι εσύ, και, δηλαδή. Ε, σελίδες που δεν προσφέρουν τίποτα στην πλοκή γιατί και η εμβάθυνση στο χαρακτήρι ενός ήρωα έχει και τα ωριά της ε, όσον αφορά εμένα τουλάχιστον έτσι, μπορεί μπορείς σε αγαπημένο ακριβώς αυτό που εμένα δεν μου αρέσουν να, τους, ε, να του αρέσουνε πάρα με πάρα πολύ Εν πάση περιπτώσει, το τελευταίο που είπαμε ο οφείλω μηδέν ε, να διαβάσω, εγώ θα, ναι, εγώ θα έλεγα διαβάστε θα βοηθάει πολύ αν ξέρεις λίγο και το ιστορικό υπόβαθρο τη κάθε εποχής που αναφέρεται ο έκο και έχει μόνο ε, σαν στεγνή ιστορία, αν ξέρεις λίγο και το, και το κοινωνικό και το... Ε, Πολιτικό, να το πω, υπόβαθρο να έχει ασχοληθεί λίγο με το ε, να ξέρει λίγο, μάλλον βλέπει αυτό το έργο τη αντιλήψεις των ανθρώπων τη εποχή που περιγράφει. Αλλά γενικά μια γνώση του ιστορικού υποβάθρου ε, βοηθάει. Ε, δεν ξέρω και δεν μου κατάλληλο άνθρωπο να πω ποιο πρέπει να ξεκινήσετε να, να διαβάζετε. σω στον Ποντολίνο, πω ασχολείται λίγο έτσι και με το Βυζάντιο. Ε, όχι το όνομα του Ρόδου, όχι ε, το νησί, το... <laughs> <laughs> νησί μέρας, όχι. Ε, εκτός αν έχετε κάποιες ε, περιγράφικες πράγματα, το οποίο είναι ε, μη προσετά, με την έννοια, δεν ξέρω πώς από σας, έχετε ασχοληθεί με το πρόβλημα του προσδιορισμού του γεωγραφικού μήκους και του χρόνου και ε, καταπιάνεται αυτά σε μία άλλη οπτική δυσκολεύεσαι λίγο, με πάση περιπτώσει, ε, μπροντουλίνο θα έλεγα, με πάση περιπτώσει. Ε, αυτά λοιπόν για τον, για τον έκο, πάμε να ακούσουμε και λίγη μουσικούλα, έτσι, χωρίς μουσική δεν γίνεται και επανερχόμαστε. Ήκούσαμε την Άρια από τις παραλλαγέ Goldberg, της Goldberg Variations του Bach. Η ερμηνεία ήταν της Κιμίκο Ισιζάκα και η σε πρόκειται για ένα project το οποίο λέγεται Open Goldberg Variations, ένα project το οποίο δίνει τις παρτιτούρες αλλά και τις ηχογραφήσεις της μουσικής με ελεύθερη Άδεια, με άδεια Creative Commons ε, ελεύθερη για οποιαδήποτε χρήση και από αυτή τη συλλογή επέλεξα τα κομμάτια που θα ακούσουμε και νομίζω ότι χρειάζεται το κόπο να στηρίζουμε και να προβάλλουμε τέτοιες προσπάθειες μπορείτε να πείτε στο, ε, στο σχεδ, στη σχετική σελίδα δηλαδή στο Open Gold opengoldbergvariations.org και να δείτε περιμένει όσο πρόκειται ε, πιστέψτε με αξίζα να στήριξετε. Εν πάση περιπτώσεις, θα επιστρέψουμε τώρα να πούμε για τη Χαρπερλή. Για τη Χαρπερλή οι τακτικοί ακορατές θα θυμάστε. Είχαμε μιλήσει και για το όταν σκοτώνω τα κοτρίφια και για το τελευταίο το Harper Lee, αντίποτε, του πόνιμα. Η Χαρπερλή στο αντίποτα του Ομπερτοέκου έγραψε ε, και αυτή η πλήρη σεμερών το 1926 η, ε, γεννήθηκα Γεννήθηκε, ε, συγγνώμη, και είναι, έγραψε στην ουσία μόνο δύο, ε, δύο ιστορίες, δύο μυθιστορήματα, αν θέλετε. Ε, το «Όταν σκοτώνουν τα κοτσίφια», όπως μεταφράζονται τελικά το «To kill a mockingbird» και το ε, «Βάλε ένα φύλακα», δηλαδή το «Ghost at a watchman». Ε, και τα δύο πραγματεύονται διαδραματίζονται στην Αμερική, στον νότο της Αμερικής. Το ένα στο Μέσο Πόλεμο θα λέγαμε, το άλλο μέσω μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο ε, και είναι ε, θα λέγαμε και τα δύο ε, έχουν σαν κεντρική τους θεματολογία το θέμα των πολιτικών δικαιωμάτων για τους α, αφροαμερικανούς κυρίως για τους α, μαύρους της α, Αμερικής ε, βοηθάει λίγο να ξέρει και το πέρα του το ιστορικό πόθρο και τους αγώνες που δόθηκαν για να αποκτήσουν πραγματικά εις δικαιώματα ε, οι μαύροι της Αμερικής ε, με τους υπόλοιπους πολίτες. με πάση περιπτώσει, αυτό είναι το κεντρικό θέμα. Μόνο δύο. Λοιπόν, ε, βιβλία έγραψε η χαρπελή, αλλά αυτό δεν εμπόδισε να γίνει διάσημη. Το πρώτο που εκδόθηκε είναι αυτό που είχε στο μυαλό της πάντα σε δεύτερο, αλλά το όταν σκοτώντα κοβίτσι, κοτσίφια δηλαδή, ε, το είχε πάντως σε δεύτερο, αλλά εκδόθηκε πρώτο και χρονολογικά έρχεται πρώτο βέβαια στην αφήγηση και θεωρείται κλασικό της Αμερικανικής Λογοτεχνίας, διδάσκεται στα σχολεία, έχουν γραφτεί πολλά και είναι ένα πιο δημοφιλή και αναγωρισμένη βιβλία στην Αμερική. Το πέρυσι πείστηκε Κάτι ένιωσε η χαρπελή, και έτσι το 2015 εκδόθηκε και το άλλο βιβλίο που είχε γράψει και δεν το είχε πει η ίδια. Κριν σκόπιμε τα εκδόσει, το Όταν σκοτώνονται τα κοτσίφια, το οποίο δημιούργησε αίσθηση και αντιπαράθεση θα έλεγα. Κάναμε εκτεταμένη παρουσίαση σε προηγούμενη κουμπί Hicks Libris, επομένω το Radio Music Heaven, επομένω μπορείτε να ακούσετε θα πω αυτό που μου άρεσε εμένα πάρα πολύ είναι ότι απομυθοποιεί και γκρεμίζει τα ίδωλα που οι υπόλοιποι α, στήσαμε. Έτσι, ε, το είδωλο της εξηλαίωσης, το πω έτσι, που στήσαμε με το τα κοτσίφια, έρχεται εδώ και το γκρεμίζει η ίδια η Χαρπερλή. Εμένα πολύ μου άρεσε αυτό ε, και μου άρεσε γιατί ε, φέρνει του χαρακτήρε, απομεθοποιεί του χαρακτήρε και του φέρνει στην πραγματική του ανθρώπινη διάσταση ε, και οι άνθρωποι μην ξεχνάμε ότι αλα, αλλάζουν. Ναι, εντάξει, άλλοι λένε ότι οι άνθρωποι δεν αλλάζουν, αλλά άλλοι λένε ότι οι άνθρωποι μπορεί να αλλάξουν. Με πάση περιπτώσει ε, ασχολούνται με τι ανθρώπινε αδυναμίε, του φόβου, κάνουν του χαρακτήρε πολύ, πολύ και εδώ έρχομαι να απαντήσουμε αν έχουν δικαίωμα άνθρωποι, οι άνθρωποι οι ήρωες μάλλον των βιβλίων. Ξέρω. Πάντως, α, πολύ πιο προσθετή στη γραφή από τον Μπερτοέκο. Δεν το συζητάμε. Τηλίζει διαφορετικά πράγματα. Εγώ ε, ε, θα πρότεινα να διαβάσετε. Ναι και τις χαρπηλοί διαβάζονται εύκολα και γρήγορα πιο γρήγορα από το ε, φιλό μου του όπως και να το κάνουμε, αλλά εν πάση περιπτώσει όπως και να έχει δεν χάνεται τίποτα να τα διαβάσετε και εννοείται σας τα συστήνω και, γιατί όχι μπορείτε να με βρείτε και εδώ που θα έχω αναρτήσει την ηχογράφηση αυτή αλλά και στο, στο Reads που συζητάω κύριος Ιεδευντή αλλά και σε, στα άλλα μέσα, να μου πείτε και εσεί την άποψή σας για αυτά τα βιβλία. Και ε, νομίζω ας πάμε να ακούσουμε ένα κομματάκι ακόμα πάλι από το είπαμε της Open Goldberg Variations σε εκτέλεση κοινικού Ισυζάκα και πάμε να ακούσουμε το, τη variation ναι, την πρώτη. αφού ακούσαμε και αυτή την πολύ όμορφη εκτέλεση από το Open Goldberg of Variations έχουν γίνει γνωστά ε, πάμε να σου πω λίγο και τα νέα μου τα αναγνωστικά ε, ο Φεβρουάριος ήταν μάλλον ε, είναι μέχρι στις λίγο φτωχός αναγνωστικά και καταπιάστηκα με διάφορα πράγματα Πολύ περιορισμένος χρόνος ε, Στην ουσία για το Φεβράριο Ένα βιβλίο έχω ολοκληρώσει Και θα να ολοκληρώσω άλλο ένα Λίγο μεγαλούτσικο Λοιπόν στις τι πρώτες μέρες του Φεβρουαρίου να το πω έτσι ε, οκλήρωσα τη συλλογή δίγημάτων ε, με κοινό θέμα βέβαια 7 στις ιστορίε, ιστορίες του Τέφκρου Μιχαηλίδη που κυκλοφορούν με το τίτλο «Η δημοσιονομική δημοσιονομικής προσαρμογής από τις εκδόσεις πόλης». Ε, εδώ όπως θα, δεν ξέρω ε, ναι, ως παρακολουθήκα στον κοντρίτ στην κριτική μου ε, ο Ορμένος μου ο εγγραφής αφήνει λίγο τα μαθηματικά όχι τελείω. υπάρχουν μαθηματικά στοιχεία για όποιον ξέρει να τα να τα διακρίνει ε, μας κλίνει πονηρά το μάτι από τις γωνίες αλλά αφήνει λίγο τα μαθηματικά και ασχολείται με τα εγκλήματα με μετά με ιστορίες αστυνομικές σύντομες ιστορίες θα σας θυμίσουν λίγο Σολοκ Χόλμς, της ιστορίε του Σολοκ Χόλμς ε, και δώσμενες φυσικά στη σύγχρονη εποχή στη σύγχρονη Ελλάδα ε, σαν πλοκή ε, είναι έρκετα ενδιαφέρον δεν υποτιμά την νομοσύνη του αλλά σε καμία περίπτωση είναι έξυπνες οι πλοκές ε, μην περιμένετε βέβαια μέσα στην έκταση αυτών των ιστοριών να δηλαδή σε ένα των... 250 περίπου σελίδων, 7 ιστορίες πριν μέσα δεν απλούνεται πλοκοί σε πιο μεγάλα μεθιστορήματα, όχι, αλλά είναι ικανοποιητικοί και αυτά που γίνονται είναι ικανοποιητικά σε ορισμένα σημεία χαμόγελα, σε ορισμένα στενοχωριές εκείνο που κάνει εντύπωση και δικαιολογία και καναμενόμενο από το τίτλο του είναι οι χαρακτήρες που περιγράφει ο Τεύκλος Μιχαλίδης. Στην ουσία περνάει από τις σελίδες του βιβλίου όλοι αυτοί οι τύποι να τους χαρακτηρίσω οι οποίοι κατά την ταπεινή μου άποψη, αλλά και νομίζω και για την άποξη του συγγραφέα και μιας μεγάλης πλειοψηφίας που δεν τη για αυτή η πλειοψηφία είναι οι τύποι αυτοί που μας α, ευθύνονται σε μεγάλο βαθμό για τα οικονομικά κυρίως δεινά τα οποία περνάμε σαν σα χώρα και ναι ε, δεν είναι, είναι συγκεκριμένοι οι τύποι αυτοί που οφελήθηκαν και συνεχίζουν να ωφελούνται σε βάρο των υπολείπων ε, δείγμα του όσο ανώριμου είναι αυτό το κράτος. Ε, να μην σηκουράσω όμως να μην Πολύ ενδιαφέρουσες ιστορίες, διαβάζονται άνετα, χαλαρά ε, και βγει παραλίες, θα μπορούσε να το πει κανεί ε, αν θέλει. Ε, αλλά ε, η κεντρική ηρωίδα ε, είναι, δεν ξέρω αν την εμπνεύστηκε από κάποιο πραγματικό ε, πρόσωπο, πάντως ε, είναι αυτό που λέμε είναι εξαιρετική, είναι πολύ ενδιαφέρουσα και θα τη συμπαθήσετε και εσεί. Δεν ξέρω είναι πραγματικό πρόσωπο, πάντω εγώ πολύ θα ήθελα να τη, να τη γνωρίσω. Είναι αξιολογότατη. Εν πάση περιπτώσει και το βιβλίο είναι αξιόλογο και όπως είπα το α, συστήνω να το, να το διαβάσετε. Είναι από έναν Έλληνα ε, σεγγραφέα που ε, δείχνει όλα αυτά τα χρόνια που τον παρακολουθώ ε, σέβεται ε, και αναγνώστη και, ε, και δεν με έχει απογοητεύσει ε, σχεδόν ποτέ. Ε, δεν με έχει απογοητεύσει ε, θα έλεγα. Έτσι λοιπόν ε, μπορείτε να το διαβάσετε. Ε, το βρίσκεται εύκολο σε όλα τα βιβλιοπολία και τα Ιντερνετικά ε, και νομίζω πρέπει να είναι και αρκετά προσιτή ε, η τιμή του ειδικά στα διαδικτυακά ε, βιβλιοπολία Τώρα, ε, τι ευελπιστώ να ολοκληρώσω. Ε, έπιασα, θυμάστε παλιότερα είχα μιλήσει για μια σειρά φαντασίας που βάζω, το Tales ε, of Tales of the Fallen, ε, και η οποία του Steve Erickson και μπήκα στο δεύτερο βιβλίο. <ελπιστών> <ελπιστών> και το οποίο ελπιστεύω να το τελειώσω τώρα με το είναι και μεγαλότσικο πάνω από 600 ε, σελίδες ε, δεν είχα και χρόνο το αυτό αλλά κριτική θα σα κάνω στο επόμενο στην επόμενη ηχογράφηση του Ex Libris ε, ε, Αυτά είχα να σας πω για σήμερα ευχαριστώ προκαταβολικά σε ό, ό, ό, όσους ε, το ακούσετε και θα σας με δεύτερη variation έτσι, ε, όπως σημαίνουμε της Goldberg Variations την ε, άδεια της ελεύθερη διαθέσιμη ηχογράφηση από τον κινήκο Ισιζάκα Να είστε καλά και ελπίζω να τα πούμε σύντομα. Καλές αναγνώσεις